Γιατί αυτή η πρωτοβουλία, όπως ξέρετε έχουμε κάνει ήδη πέντε τριμερείς συνεργασίες με Ισραήλ, με Ιορδανία, Λίβανο, Αίγυπτο, μαζί με την Κύπρο και ετοιμάζουμε μια καινούργια που θα ξεκινήσει στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΕ είναι Κύπρος, Ελλάδα και ε, Παλαιστίνη. Και αυτό δείχνει και τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε με τα κράτη της περιοχής αλλά και τον αυγαθμισμένο κύρος που έχει η χώρα μας σαν χώρα η οποία συμβάλλει στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιοχής. Επίσης πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια και παράδοση Ανάμψα στην Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα τη Βαλκανική και το χώρο της Ανατολικής Βορείου Αφρικής και της ε, Μέσης Ανατολής. Αυτός το χώρος αποσχολεί τη διεθνή κοινότητα περισσότερος χώρος πολέμου και συγκρούσεων, παρά ένα χώρος ο οποίος μπορεί να έχει μια θετική ε, ενέργεια και να διαμορφώσει θετικές δράσει. Ο σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης λοιπόν ήταν να βρούμε ποιες είναι εκείνε οι θετικέ δράσεις που θα βοηθήσουν τις χώρες μας. Αυτά που συμφωνήσαμε μέχρι τώρα και που είναι και οι αρχές μας είναι ότι θα κάνουμε κάθε έτος την ρόδα αυτή τη συνδιάσκεψη όλοι θα καλέσουμε και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη του κόλπου ότι πρέπει να στηρίζεται σε αρχές η πρώτη αρχή είναι ότι δεν θέλουμε την επέμβαση τρίτων στην περιοχή μπορούμε να συνεργαζόμαστε μπορούμε να αξιοποιούμε βοήθεια από τρίτες, πλευρές αλλά η περιοχή αυτή πρέπει να αναπτύξει τις δικέ εσωτερικές σχέσεις στη βάση εμπιστοσύνης και μιας θετικής ε, ατζέντα, δηλαδή μια ατζέντα που θα αναπτύσσει τα δίκτυα και τα δημόσια αγαθά στην περιοχή όπως είναι ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό της μάχης ενάντια στη διαφθορά την ενέργεια, τις μεταφορές, τους σεσμούς ε, την εκπαίδευση ιδιαίτερα σε σχέση με τις ανάγκες της νεολαίας και βέβαια αποσχοληθήκαμε και με το θέμα όχι εκτεταμένα, γιατί το πρώτο θέμα, η θετική ατζέντα ήταν το κύριο Μασέμα, με τα θέματα της μετανάστευσης και των προσφυγικών κυμάτων, όπου όλοι συμφωνούμε στην περιοχή ότι άλλοι προκαλούν αυτά τα κύματα και άλλοι τα πληρώνουν, άλλοι βομβαρδίζουν και άλλοι αντιμετωπίζουν το προσφυγικό θέμα.